Κείμενο Ρήγας Βελεστινλής ηρακλή Λογοθέτης Ανάγνωση Γιώργος Κοροπούλης Ηρακλής Λογοθέτης Ήχοληψία Μίξη ήχου, Μουσική επιμελία Θάνος Καλέας Και ο συνεργάτης Χωρίς όνομα Προς τους αναγνώστες Η άκρα σου που έχω εις το να δώσω μίαν αμυδράνη τον των κατά την Ευρώπη οιδονικών αναγνώσεων ε οποία και εφρένουσε και τα ήθη τρόποντι να επανορθούν με παρεκκίνησε να αναλάβω τη μετάφραση των ιστοριών τούτων όπου εν αυτό να ειδίνω και να ωφελήσω τον αναγνώστημα αλλά επειδή και δεν παύουν πάντοτε οι φιλοκατηγοροί να εφευρίσκουν αιτίας, να την γλώσσα του. Νομίζω ότι θέλουν μεν και εμένα πω έκλεξα ερωτική νύλη, πράγμα όπου συνηθίζεται από κάθε τάγμα ανθρώπου, τώρα ή στον αιώνα μα, καθώ είναι γνωστό. Ερωτική, λέγω νύλη, διαγύρναση τη φιλοπονίας μου και όχι άλλη. Αποκρίνομαι λοιπόν ότι η εμπεριεχόμενη το παρόντι βιβλίο έρωτη, η συμπανδρία κατά η οποία είναι μυστήριο και α μην πολυλόγου. Η μετάφρασή μου. Είναι ελευθέρα ή μόνο μου κατανόημα. Επρόσθεσα και μερικά. Επειδή και αν ακολουθούσα κατά λέξη τον συγγραφέα, με φαίνεται πω δεν έγινε το κατάλληλο με το ύφο τη γλώσσα μα, διότι έχει η καθεμία των ιδιωτισμών τη. Τελευταίον, λαμβάνω την τόλμη να προσφέρω αυτήν την απαρχήν των κόπων μου ει όλε τι αισθαντικέ νέε και νέου. Όπου όλο το βιβλίο ενάγεται στην νεανική ηλικία, οι οποίοι ελπίζουν πω θέλουν την δεχτή ευμενό, για να με παρακινήσουν με τούτο να επιχειρηστούν και άλλο πόνο. Έρωσε. Γενιμένη σε ξενοσπίτι, τον Μάρτιο του 1806. Στο Κόκσκαου Χόλ της Κομιτίας του Ντέρχαμ Η δεισαπορούν νινβρες τους δεν θα αποκτήσει ποτέ δικό της πλην του ενάστρου γυρικής ιδιοκατηγορισμού πύργου που θα υψώσει η ίδια η ζωή τα πρώτα της χρόνια σε ξενοσπίτι Παράταση εξωμητρίου και με άλλους όρους Εννοείται πω οι αφορώντες την αναλογία άλλοι όροι Υπογραμμίζουν τον βασικό όρο, την ξενικότητα Ασφαλώς το σπίτι του θείου της σάμιουελ Μπάρετ, Που προσφέρει φιλόξενη στέγη στους γονείς της ενώ κτίζεται η πατρική κατοικία, είναι οικείο. Εν τούτης, η τυραννία της οικειότητας, το πολυάριθμο προσωπικό, το σμήνος των παραγγελιών, το μελισολόη των φευγαλαίων προσώπων, η αίσθηση του αποσπασματικού, η προσωρινή διαμονή. Η έννοια της διαμονής είναι γέννη, διάστημα, Μεταξύ δύο εγκαταστάσεων. Διακεκομένη γραμμή. Η μοίρα του παροδίτη που θα ακολουθήσει μέχρι τέλους την Ελιζέβεθ Μπάρετ. Οι γονείς. Έντουαρτ Μπάρετ Μούλτον και Μέρι Κλάρκ Γκράχαμ σε κλασική επικόγηση. Η κυρία με καπελίνο, από τα μετέχοντα κατά τον ροίδη πύργου, κήπου και ορνηθοτροφίου, καθισμένη σε μία μπερζέρα, όσο πιο επιτρέπει το κοδονό φόρεμα της εποχής. Πίσω της και πλάι, εκ δεξιών, σύμφωνα με το πλευρό του Αδάμ, ο Κύριος με το χέρι να ακουμπά προστατευτικά στον ώμο της. Νέοι και αισιόδοξοι αστεί, εύποροι στο ξεκίνημα της κοινή του ζωής. Μοναδικά σύννεφα στον ορίζοντα όσα πυκνώνουν από την θύελα που έχει εξαπολύσει αυτός ο καταραμένος βοναπάρτης. Για τους Εγγλέζους με πατρογονικά κτήματα στην Αγγλία αυτό είναι ένα υπηρετικό ζήτημα που κάπως θα λυθεί. Για αυτούς η Ευρώπη είναι μια μακρινή και οπωσδήποτε ξεχωρίστη ήπειρο. Εκεί τρώνε ακόμα και διαφορετικό πρωινό Continental Ο κύριος Μπάρετ όμως, κατέχει αληθινά μακρινές εκτάσεις Είναι ιδιοκτή της γης στην Τζαμάικα Εμπορεύεται ρούμι δική του παραγωγής Και ζαχαρότευτλα, από ξένη εργασία μετά την Γαλλική Επανάσταση, η Καραϊβική έχει εισέλθει σε περίοδο μεγάλων αναστατώσεων. Ο Βοναπάρτης θα κηρύξει εμπορικό αποκλεισμό. Πολλά και σημαντικά περιουσιακά θέματα στις υπερπόντιες επικίες εξαρτώνται από την έκβαση της νευτική αναμέτρησης με τη Γαλλία. Αυτές οι ανησυχίε δεν θα ανακόψουν ωστόσο τις επιδόσεις του κυρίου Μπάρετ στην τεκνοποίηση. Αμέσως μετά την πρωτότοκη Ελίζαμπεθ θα γεννηθεί ο αγαπημένος της αδελφός, ο Έντουαρτ. Δύο χρόνια αργότερα η έτα, και θα ακολουθήσουν εννιά ακόμη παιδιά. Το ονειρεμένο σπίτι τελειώνει επιτέλους και ανοίγει το 1809 όταν η οικογένεια Μπάρετ μετακομίζει και εγκαθίσταται στο Hope End της κομιτείας του Χαρντ Η παράδοξη αρχιτεκτονική έμπνευση, η υιοθεσίες της έστω, θα οφείλεται στον κύριο Barrett. Το σπίτι είναι ένα καπρίτσιο του βρετανικού οριεντελισμού. Διακοσμημένο με τρούλους και μιναρέδες, από τα ανοίγματα των οποίων εποπτεύει πλαγιές και προίσταται λόφων, αποπνέει άρωμα εξωτικής ηγεμονίας. Αξιοσημείωτο και σημαδιακό. Ο κύριος Μπάρετ πλουτίζει στα δυτικά, στις υπερατλαντικές κτίσεις της Μεγάλης Βρετανίας, από τις φυτίες με τους σκλάβους, αλλά μοιάζει να αποστρέφεται αυτό τον γεωγραφικό προσανατολισμό. Μάλλον δεν θα διαβάσει ποτέ την οδύ στον δυτικό άνεμο, του Σέλει. θα αγνοήσει ή θα προσπαθήσει επιματέω να ξεγελάσει εκείνον τον wild west wind, στρέφοντα το βλέμμα του ανατολικά. Πράγματι, τα σπίτια ακολουθούν τον σειρμό τη εποχή και ο κύριος Μπάρετ μόλις πρόλαβε να τον χάσει. Ενώ στην κεντρική Ευρώπη το γοτηθικό ύφος, συνειφασμένο στις του τουλάχιστον, με την διακοσμητική πολυτέλεια του Μπαρόκ, δεν είχε ποτέ πάψει να επιζεί ω Μαχ η Αγγλία θα προχωρήσει διστακτικά στο ρεύμα της γοτηθικής αναβίωσης, κηρύσσοντας παράλληλα την ελληνική αναβίωση. Gothic Revival και Greek Revival θα συμβαδίσουν στο έργο του προτεργάτη της τροφής ο Ράτιου Γουόλπολ, με πρότυπο το μέγαρο του ιδίου του αρχιτέκτονα, το Strawberry Hill. Ο κύριος Μπάρετ όμως, επιμένει να κοιτάζει ανατολικά, ως την ώρα της καταστροφής που καταφθάνει από τη Δύση. Τα παιδικά χρόνια, στους λόφους του Μάλβερν, ανέφελα και ευτυχισμένα, θα τα αναπολύσει σε πολλά της ποίηματα η Ελίζαμπεθ. Θα τραγουδήσει τις λοφοπλαγιές, τα σκιερά περάσματα και τις υγρές σιωπέ, με τόνους τρυφερότητας και μελαγχολία για ό,τι ανέκλητο, οριστικά χαμένο. Οι αντιχίσεις αυτών των τόνων έρχονται από παλιά μακριά ακούγονται πίσω από το μαδριγάλι του Παλεστρίνα. Η εξοχοί και οι λόφοι φόρεσαν την άνοιξη με νέες τιμές. Τους δικούς της λόφους η Ελίζαμπεθ τους ένδισε με χρώματα που απέσταξε από την πολυμορφία και τις αναλλαγές της βλάστησης, τους μετατονισμούς που σαλπίζει η διαδοχή των εποχών. Ενώ η Υπηρωτική Ευρώπη συγκεντρώνει την ψυχή της σε αλπικά τοπία και βαθείς δρυμούς, η Αγγλία, όσο και αν λαχταρά ανεμοδαρμένα ύψη, δοξάζει τους λόφους, τις κοιλάδε και τους ρικότοπου κάτω από θόλο. Πράγματι, η τοπιογραφία της εποχής ρέπει στην νεφοσκοπία, παθιάζεται με τους μολυβένιους ουρανούς. Σε αυτούς τους ουρανούς, ο Κων θα αναζητήσει την δεσπόζουσα νότα για την επικοινωνία των εφνίδιων αλλαγών του καιρού που προσιδιάζουν στον ταραγμένο ρομαντικό ψυχισμό και ο Τέρνερ την εγκυμονούσα αντάρα, τις ομίχλες και τους καπνούς. Ο ουρανός της Ελίζα Μπεθόμος είναι ακόμα έθριο και η πνευματικότητα του τοπίου όπως αποκαλύπτεται στα μάτια της, μοιάζει με προϊόν εξάγνωσης. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.